Καλησπέρα. Ε, είμαι ο Λέω Παπαδόπουλο. Έχω μαζί μου τον Λεωνίδα Παπαδόπουλο. Γεια σα, Λεωνίδα. Καλησπέρα και εγώ με Είναι η εκπομπή η ώρα του κινηματοδοτήματο Δεν Πληρώνω Ενίο Μέτωπο. Για μια ακόμη Παρασκευή είμαστε κοντά σα, γιατί την επόμενη ώρα θα σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα, η οποία είναι πλούσια για μια ακόμη φορά. Mm -hmm. ε, φτωχή εισοδηματικά, αλλά πλούσια σε ειδησιογραφία. Ε, και φυσικά θα σα πούμε. Αρκετά πράγματα για τις δράσεις που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, οι οποίες ήταν έτσι, αρκετά ζωηρές. Ε, και για το πανελλαδικό κίνημα που αρχίζει να πτύσσεται ενάντως στους πληστηριάσμους, το οποίο βρίσκεται στην αχμή του του αυτή τη στιγμή, του λαϊκού κινήματος, στο οποίο συμμετέχουμε εδώ και δύο χρόνια περίπου. Ε, και σημειώθηκαν πολλές δράσεις ανά την Ελλάδα και στην Αττική αλλά και στην επαρχία και στο ειρηνοδικείο ηλίου που συμμετείχαμε εμεί οι δύο προσωπικά, στο οποίο είχαμε και ένα παρατράγουλο, στο το πούμε έτσι, μια συμβολογράφο η οποία προσπάθησε παρανόμω να εκπληστηριάσει ένα κίνητο για την τράπεζα πυραιό, μην τίποτα από την νόμιμη διαδικασία. Έχω Έχοντα το πληστηριασμένο δύο μέρε πριν ουσιαστικά, με κλειστό φάκελο, δεν άντιασε φάκελο, δεν πήρε καν προσφορέ που ουσιαστικά τηρήστηκαν την τυπική διαδικασία. Δεν αναγγέλθηκε ο πληστηριασμός από Κύρικα, δεν πήρε σε τίποτα από όλα αυτά τα προβλεπόμενα. Αλλά μα μολόγησε, ναι. πάνω σε μια στιγμή αδυναμία, την ώρα που την είχαμε στριμώξει με, με πολιτικό ναι. τρόπο, ε, μα ομολόγησε τέλο πάντων ότι έχει κάνει τον πληστηριασμό δύο μέρε πριν. Εντάξει, είναι τα γνωστά κυκλώματα, τα οποία ξέραμε ότι υπήρχαν. Μα λέγαν ότι υπήρχαν, πιο παλιά κτλ. Κοράκια, μπράβη και η μεγαλύτερη μπράβη και τα μεγαλύτερα κοράκια ήταν οι τράπεζε. Η τράπεζα Πυρέω λοιπόν είχε πλειοδοτήσει, δεν είχε πλειοδοτήσει, είχε μόνο δοτήσει. Ναι, <laughs> ανάθεση. Απευθεία ανάθεση ε, στο συγκεκριμένο ακίνητο που ήταν ένα μικρό σκητάκι, ένα μικρό διαμερισματάκι. Είναι ο συμπολίτη μας, ο οποίος ε, ήρθε, υποβάλαμε μαζί τη μήνυση ε, στη συμβολιογράφου. Θα πρέπει να κινήσουμε και περαιτέρω τη διαδικασία. Ε, η Τράπεζα Πειραιάς, εξάλλου, ήταν ε, συναυ... συναυτουργός <laughs> όλου αυτού. Και συνένοχη, συνεπώς. όταν θα πρέπει και αυτή να διωχθεί ποινικά. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να πάρει και ένα καλό μάθημα οι συγκεκριμένοι αλλά και όλοι εκείνοι, ουσιαστικά παίρνοντας συστρατευόμενοι με την πλευρά των κορακιών και των τραπεζιτών και των φαντς ουσιαστικά δίνει την τελειωτική μαχαιριά για το τελειωτικό χτύπωμα στον ελληνικό λαό που αυτή τη στιγμή στα ειρηνοδικοί χάνει την περιουσία του και από εκεί και πέρα από τη στιγμή που το επέλεξε το κάνει και με έναν απροκάλυπτα παράνομο τρόπο, παράτυπο και καθόλου ακαταδικαστέο Γι' αυτό θα αναγκαστούμε να την κάνουμε πληρώσει για αυτό που έκανα. Συνεπώ και θα την καταγγείλουμε στην Ένωση των Συμβολογράφων και θα υποστεί όλε τι συνέπειε τη πράξη και της στάση τη. Μάλλον κάποιοι άνθρωποι που είχαν συνηθίσει να κινούνται μέσα σε διάφορα κυκλώματα αποτελούντα γρανάζι ενό μηχανισμού ο οποίο λειτουργεί με όρου μαφία, α πούμε, <laughs> γραμμένου εγκλήματο ουσιαστικά. Ε, είχαν συνηθίσει να είναι στα πυρόβλητα όλα αυτά τα χρόνια και νομίζουν ότι και σε αυτή την ιστορική περίοδο που διανύουμε και είναι οξυμένε οι αντιθέσεις κοινωνικές Θα συνεχίσει έτσι αυτό το θα, θα, θα συνεχίσουν να βρουν κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν φτάνει που έτσι κι αλλιώς είναι κοινική από μόνη διαδικασία ίδια πληστηριασμού ακίνητου από μία τράπεζα ζόμπι η οποία έχει ανακεφαλείο από τον ελληνικό λαό τρεις φορές μέχρι σήμερα. Ε, Απ' την άλλη θέλω να το κάνω και με παράνομε τρόπο δηλαδή, ουσιαστικά παρακάμπτοντας κάθε νόμιμη διαδικασία γιατί θα διασφάλιζε μια υποτυπώδη νομιμότητα γιατί δικαιοσύνη δεν υπάρχει <συσχελίου> ε, μόνο μια έτσι ένα επικάλυμα νομιμότητα Αλλά ούτε αυτό το επικάλυμα Τίποτα Ουσιαστικά ψηλουσικής Εν τυμήρα εξής είναι η συμβολεία αυτά είναι και ασύτατη ε, ναι, ναι, ναι Είχε φέρει μια κυρία τέλο πάντων υπερήλικα γύρω στα 85 η οποία ήταν κήρυκας ο Κίρκα είναι ένα απαραίτητο παράγοντα τη διαδικασία του πληστηριασμού. Δεδομένου ότι αυτό στο τέλο, αφού συλλεχθούν οι προσφορέ τέλο πάντων και οι από τον συμβολογράφο, και από τη στιγμή που καταλήξει ο συμβολογράφο, ποιο φάκελο είναι αυτό ο οποίο πλειοδοτεί, ο πλειοδοτικό, ο Κίρκα πρέπει να κηρύξει. Να πει εν πάση περιπτώσει ότι το ακίνητο τάδε, πηγαίνει στον τάδε κλπ. Τα όσα χρήματα και ούτω καθεξή. Πώ βλέπαμε παλιά στι ταινίε, Που mm. περίπου έτσι, όχι mm. ακριβώ. Mm. Λοιπόν, εμεί με τη διαδικασία όλη αυτή που κάνουμε, σύν τη άλλη διακόπτουμε και τον κύριο Κανακηρύξη, ήταν στη συγκεκριμένη φάση η συγκεκριμένη περίληψη, η οποία δεν μπορούσε να κηρύξει ούτε, ούτε στο περίπτωμα να πάει να ζητήσει γάλα, δεν μπορούσε κατομμύρα. Παρ' mm. όλα αυτά την είχαν βάλει εκεί πέρα στο, σε αυτό το τριπάκι. Ακριβώ επειδή αποτελούσε και αυτή ένα μέρο του κυκλώματο, είναι ένα τρακοσουπεννιντάρη παράσταση του κήρυκα, κάθε φορά που πηγαίνει για μια ώρα. Και πολλέ φορέ να σημειώσουμε ότι είναι και συγγενεί των συμβολιογράφων. Έχουν για να παίρνουν αυτό το μερτικό από τον πυρήνα. Ακριβώ, ακριβώς, ακριβώς. Ε, Στην αρχή νομίσαμε ότι είναι ο αυτοφοράκια εκεί πέρα, που κάνει τι παρόμοιε διαδικασίε και επειδή είναι υπερήκα, πρέπει <συκλίδι> να πηγαίνει στα αυτό και να πηγαίνει κατευθείαν λόγω ηλικία. Αλλά τελικά είδαμε κήρυκα, το οποίο εκμεύσανε κι εμείς μέσω πιέσεων πολιτικών γιατί δεν μίλαγε κιόλας, το λέγαμε τι είσαι δεν, δεν απαντήνω, είσαι τίποτα βρε, τι νοσί είσαι, ο λόγος κρατάει σκούλιας πόσο μάλλον να κηρύξει κιόλα. ναι, ε, δεν μπορούσα να κηρύξει ε, δεν είναι ο, ο Πρίτσερ <laughs> <laughs> <laughs> τέλος φάζοντα ε, αυτή η διαδικασία γενικά ε, πάνω ε, παραλογ, ε, στον παραλογισμό τη και εν πάση περιπτώσει το πόσο προκλητική ήταν ω ε, κατάσταση Παρ' όλα αυτά, μπορώ να πω ότι μα έκατσε κουτί. Ήταν μια διαδικασία η οποία θα, θα μουθετήσει, πιστεύω πιστεύω, Δεν Γιατί, να πούμε ότι καμιά σαρταριά συμβολιογράφοι είναι όσο να την ό, κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν, ουσιαστικά δεν σκυλώνεται όλο το σώμα των συμβολογράφων. Μόνο κάποιοι συγκεκριμένοι που ανήκουν συνήθω σε κάποια κυκλώματα δέχονται να κάνουν αυτή την δραμοδουλειά. Και, και να πούμε ότι ε, θα μουθετήσει τους του υπολείπου, προκειμένου να είναι αν είναι πιο αλλά αν δεν είναι θα ξέρουμε ποιά θα είναι η πορεία εν πάση περιπτώσει των πραγμάτων Γιατί αυτή τη στιγμή δεν πρέ... πρέπει να αφήσουμε κανέναν δανειολίπτη υπερχρεωμένο που χάνει το σπίτι του μόνο του απέναντι σε αυτό το κύκλο, Με αυτό είναι το δεδομένο Θα πρέπει όλοι να είμαστε μια ομάδα αλληλεγγύης να γίνει μια σπίδα προστασίας ένα κίνημα αντίστασης απέναντι και, στους... και στα κοράκια και στα γρανάζια τους Γιατί όταν δίνεται μια μάχη από κάποιους φεύγουν οι σφαίρες, δεν είναι ότι ε, δεν και καλά σημασία έχει μόνο τα κέντρα λήψη αποφάσεων και ακριβώς αυτοί που πυροβολούν. Σε αυτή τη στιγμή τα κέντρα λήψη αποφάσεων είναι με οι, τα fans το, το διεθνές κεφάλαιο, το πιο επιθετικό κομμάτι του κιόλας μαζί με τις ευλογίες των κυβερνήσεων, ας πούμε εδώ, τις συγκεκριμένες κυβερνήσεις στην ΣΥΡΖΑΝΕΛ το που ουσιαστικά τους έχει δώσει στο πλαιστάσιο του το θεσμικό πλαίσιο. Αλλά από εκεί και πέρα είναι και όλο αυτό το ο συρφετός αυτών των αδίστακτων δοσιλόγων της εποχής μας που στα έρχονται και πουλάνε και πνεύμα τη άλλη. Και εδώ να τονίσουμε και την σημασία της παρουσίας συμπολιτών μας αγωνιστών στα Ιθνοδικεία καθώ αν, όπως αντιλαμβανόμαστε, αν δεν ε, Δίναμε το παρόν στο Ειρηνοδικείο του Ιλίου και σε πολλά άλλα Ειρηνοδικεία ανά την Ελλάδα, τέτοιε διαδικασίε θα περνούσαν σιωπηρά και θα. στον τούκο. Ναι, ε, ε, ε, ε, ναι, τα σπίτια Τώρα, έτσι, έτσι μπακαγιό Σωστό. <laughs> λοιπόν, να πούμε επίση ότι καλούμε όλου του συμπολίτε μας να οργανωθούν, να αυτοοργανωθούν, ε, να σπέσουν στα Ειρηνοδικεία κάθε Τετάρτη, Τέσσερι, Μουσική, Μία ώρα είναι η δουλειά αυτή, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα κίνημα αντίσταση. Ό,τι θελήσουν από άποψη ενημέρωσης και ε, επιμόρφωσης πάνω στα ζητήματα μπορούν και να καλέσουν και εμάς ε, ή να μπουν στα site μας, θέλους πάνω που έχουμε αρκετά πλούσια ενημέρωση στο www.demlion.gr αλλά και σε άλλα site τα οποία ανεβάζουν κείμενα σχετικά με το, την ομοθεσία και σχετικά με τις διαδικασίες αυτές ε, θα πρέπει να έχουμε πλήρη γνώση του τι συμβαίνει αλλά από εκεί πέρα θα πρέπει να κινητοποιηθούμε προκειμένου να σταματήσουμε ε, όλο αυτό το οποίο ουσιαστικά είναι ένα τσουνάμι το οποίο δεν αφήσει τίποτα πίσω του. Ε, και εδώ κουμπώνει και όλη η πρωτοβουλία του προηγούμενου διαστήματο μέσω μέρου τη κυβέρνηση, η οποία ουσιαστικά ω εντολοδόχο των δανειστών πιστωτών και των χωρακιών, των γυπών των αγορών, όπω του λένε, ε, θεσμοθέτησε ένα πλαίσιο ασφικτικό για τα νοικοκυριά, ε, σύμφωνα με το οποίο η προστασία περιορίζεται πλέον και. Το μόνο το οποίο προστατεύει ένα νοικοκυριό είναι ορισμός κάποιων ευλόγων δαπανών διαβίωσης, όπως λέγονται. Η ΒΕΣ είναι 1.100, ας πούμε, για τετραμελή κογκέ, δηλαδή είναι ευθελιστικές οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης, όπως ορίζονται στον νόμο. Και από εκεί και πέρα ουσιαστικά καλούνται τα νοικοκυριά με το, μέσα από το τρίπτυχο πλέον, που είναι ο τροποποιημένος νόμος Πατσέλη με το τελευταίο νόμο που πέρασε. Ε, με τον κώδικα διοντολογίας των τραμπεζών αλλά και με τον νέο κώδικα πολιτικής δικονομίας ουσιαστικά αυτό το τρίπτυχο ε, οριθετεί... Η μακρή θρησκεία οικογένεια του Καμένου να, Μπράβο <laughs> ε, Η Αγία Τριάβα ε, των κόγκινων δανείων ουσιαστικά οριοθετεί ας πούμε το πλαίσιο ε, σύμφωνα με το οποίο μπορεί να προστατευτεί ένα οικοκυλίο και ουσιαστικά του λέει ρευστοποίησε ξεπούλα, ξεπούλα Ότι περιουσία. και Μέχρι τι ευλογίε, δεν πάνε διαβίωση. Μπορεί να ζήσει με τόσο, ούτε και το, τα φτωχότερα νοικοκυριά προστατεύονται οριζόντια ε, από την υφαρπαγή τη ε, κυρία κατοικία του. Για να μπει στην διαδικασία προστασία, ε, θα πρέπει να κάνει ρύθμιση και να την τηρεί αυτή τη ρύθμιση, να την πληρώνει. Και μάλιστα, αν δεν έχει κάνει αυτό το εισόδημα ε, ή την περιουσία, ώστε να μπορεί να πληρώσει τη δόση που θα ρυθμιστεί, την ελάχιστη δόση αυτή. Επιδοτεί και το δημόσιο για τρία χρόνια, μετά τα τρία χρόνια δεν ξέρουμε. Ε, αντιλαμβανόμαστε ότι το πλαίσιο προστασία των νοικοκυριών είναι πλαίσιο προστασία του τραπεζικού. Μετά τα τρία χρόνια θα έχουμε πλουτίσει, οπότε δεν θα υπάρχει ε. τέτοιο ζήτημα. Οπότε θα έχουμε αγοράσει και τι τράπεζε. Και το άλλο πολύ σημαντικό, είδα και τον Σταχάκη λίγο σήμερα το πρωί που είχε εμεί στο Sky. Ε, τον γνωστό και μη εξαιρετό υπουργό, ο οποίο εδώ και ε, ε, ε, ε, ε, ε, χρόνο μα έχει υποσχεθεί ότι θα νομοποιήσει υπέρ των οικογενειών. Και θα διευθετήσει και τα κόκκινα δάνεια. Φρούδε οι ελπίδε μα. Ναι. αλλά δεν είχαμε και πολλέ αυταπάτη. Αλλά εντάξει, ήταν τέτοιο ο κινησμό που φανταστήκαμε. Πώ θα πάλι έτσι, χαλαρά, με ήλιο. Δεν μα αγγιούνται. Είναι <σο> πολύ καλό <καλοίτερο> το πλανήτη. Το πλανήτη είναι κανένα. Ε, φτάσαμε στο σημείο και και πλέον το πώ θα λειτουργήσει αυτή η δευτερογενή αγορά κόκκινων δανείων. Σε επίπεδο μεγάλων επιχειρηματικών, ε, επιχειρηματικών καταρχάς, αλλά από το Φεβρουάριο και σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρηματικών και, και, και καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων. Στεγαστικών. Εν ε, τω τα στεγαστικά από την αρχή του χρόνου ήδη ξεκινάνε. Ναι, εγώ λέω για την ε, εξαγορά για... των κόκκινων δανείων για, δανείων, ή, δανείων. Ή, για τους πληστηριότητες αυτούς. αυτούς. Και την δευτερογενή αγορά, στην οποία ουσιαστικά θα μεταπολύνται, θα, θα γίνεται διακήρυξη των απαιτήσεων που αφορούν τα δάνεια αυτά. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το μεγάλο παιχνίδι, ουσιαστικά, η μεγάλη business που γίνεται με τα επιχειρηματικά δάνεια είναι ότι τα κοράκια που θα αγοράσουν με μια τιμή ας πούμε σχετικά μικρή τα, βάνια, τα κόκκινα και ενήμερα βάνε, θα επεκταθεί και στα ενήμερα βάνε αυτέ τι ρυθμίσει και η εξαγορά του. Ουσιαστικά, για παράδειγμα, να θέσουμε ένα παράδειγμα, αν έχει πάρει ένα συμπολίτη μα ένα δάνειο 100.000 ευρώ και το κοράκι έρχεται και το πάρει, α στο 20% τη τιμή, και πολύ λέω. 20.000 ευρώ για παράδειγμα το hedge fund, αυτό το distressed fund θα προσπαθήσει και θα επιχειρήσει και θα καταφέρει με το πλαίσιο που υπάρχει να πάρει υπερκέρδος πάνω από, 20, από τα 20.000 τα οποία ένωσε για να αγοράσει το δάμεο Δελαμβανόμαστε με το πλαίσιο που υπάρχει η ρευστοποίηση τη περιουσία της συνολικής των λαϊκών στρωμάτων πέρα των εύλογων δαπανών διαβίωσης υπεραρκούν ώστε τα κοράκια αυτά να αποκομίσουν υπερκέρδη οι επιχειρήσει με ε, θα, θα ανταλλάσσετε το μέρος του δανείου με το μετοχικό κεφάλαιο Δηλαδή ότι τα κοράκια πλέον θα μπουν στα μετοχικά κεφάλαια θα της. μπουν στη συγγύηση επιχειρήσεων πολλέ εκ των οποίων που είναι χρεωμένοι σε στρατηγικού ε, χαρακτήρα για τη χώρα και έτσι θα αποκτήσουν πλήρη έλεγχο στον δευτερογενή τον πρωτογενή μέσω των αγροτικών δανείων αλλά και τον τριτογενή ας πούμε στον τουρισμό για παράδειγμα γνωρίζουμε ότι κόκκινα δάνεια θα πολυθού και θα μπουν τα κοράκια και θα γίνουν η κυρίαρχη του παιχνιδιού όσον αφορά τον τουριστικό κλάδο του χώρου. Είναι μια παρέμονση του ειternικού. Θέλω να πω: Να κάνω πλέον ένα ερώτημα στο οποίο μπορεί να μα απαντήσει. Μήπω θα μπουν τα αντιστρέφου φαντ και στην ΕΔΜΕ, που είναι υπερχρεωμένοι, μπορεί να γίνουν αποκτήσει το μετοχικό κεφάλαιο. Να την κατεβάζουν με ημαράκιδε. Εγώ δεν ασχολούμαι καν με τα κόμματα, απλώ θέλω να πω ότι. Ασχολούνται αυτά με σένα όμω. Δεν είναι το πρόβλημα. Το ξεκινάμε Κιτάρε. Ναι. Λοιπόν, αυτό δεν μιλάμε την πραγματικού. πρέπει να σα πω ότι σε μια πενταμελή οικογένεια, για παράδειγμα, αυτό θα είναι 12.500 το χρόνο. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μην σα παρτιουν τίποτα, αλλά αν έχουν ένα σπίτι και ένα κοινό, είναι τεχνολογισό. Επομένω, δεν αμφίβη που σε αυτή την κατηγορία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα γίνει τεράστια σπανίση. Και όλα αυτά είναι από το περισσό που λένε ότι προστατεύουν την οικογένεια κτλ. Καλά, μεν. Καλά, μεν. Ναι, ναι, το Απλά είναι η γνωστή προπαγάνδα, α πούμε, που πετάνε δύο-τρει επιφανειακέ ατάκια με την έννοια ότι θα τσιμπήσει ο κόσμο. Τα μέσα μαζική ενημέρωση του υπερπροβάλλουν το μεταξύ. Και δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, είναι πολύ εμφανέ. Την πλήρη αλλαγή στάση. Την αλλαγή τη τάση των μέσων μαζική ενημέρωση των συναδέλφων. Φυσικά η Βέρτζη κυβέρνηση κυβέρνηση άρχισε να παίζει ρόλο. τώρα ο Μπάμπησο Παραμητρία, α πούμε, να πει γνώμη μου. Παρά το ισφοδρή σύγκρουση με την οποία ο κάνει ο Νίκο, ο Παπά και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Παρόλα αυτά, Μια μικρή φράση του νέου νομοθετικού πλαισίου είναι η εξή, η οποία μία φράση μόνο αρκεί για να καταλάβουμε ποιο είναι το πνεύμα του νόμου αυτού. Ναι, θα τη διαβάσω αυτό λεξί. Ε, λοιπόν, ε, επίσης για να τύχει προστασίες οφηλέτης θα πρέπει να είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης βάσει του κώδικα διοντολογίας τραπεζών. Εντάξει, ο, ο όρος συνεργάσιμος δανειολήπτης είναι ένας όρος οργουελικής έμπνευσης, ας πούμε. Συνεργάσιμος που το κρίνει τράπεζα, δηλαδή. Ναι, ναι. Ε, αυτό είναι το, το πουργατόριο του Βάντι, <laughs> η τράπεζα μέσα εκεί. Στο... Ο, Ο Δανιολύπης με λίγα λόγια θα πρέπει να, να αυτοφακελώνεται θελοντικά στην τράπεζα, παρέχοντας σε όλες τις πληροφορίες, σε σχέση με τα περισσιακά της στοιχείας, με τα πάντα, με τι ανάγκε του κτλ. Προκειμένου να προκύπτει η ρύθμιση φαγή. Και το σκανδαλό, α πούμε περιγράφεται είναι ότι ε, θα πρέπει να καταβάλλετε τέτοιο ποσό ώστε οι πιστωτέ δεν θα βρεθούν χωρί τη συνένεσή του σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστική εκτέλεση. Πληστηριασμού δηλαδή. Δηλαδή, σύμφωνα με τον νόμο, από κανένα νοικοκυριό, ούτε το φτωχότερο που υπάρχει, δεν θα ζημιωθούν οι πιστωτέ. Οι διαγραφέ που ξέρατε 90-95% από την καθημερινή μου δεν θα υπάρχουν. τελειώσαν. Τελειώσανε αυτά τα πράγματα. λέω να θα γίνεται ανάλλαξη πλαίσιο. Δεν θα χάνουν ούτε ευρώ οι πιστωτέ. Όπω είπαμε, με, το, με τη ρευστοποίηση τη περιουσία των οικοκυριών, με την επιδότηση του δημοσίου, με όλο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο και τον κώδικα πολιτική δικονομίας, ο οποίο σκανδαλωδώ σε επιχειρήσει, και πριν μιλήσα για τα επιχειρηματικά κόκκινα δάνεια, ε, και ήθελα να πω και αυτό, ότι επιχειρήσει που δεν έχουν προοπτική βιωσιμότητα, θα μπαίνουν σε καθεστώ εκαθάριση και τα κόκκινα δάνειά του βέβαια έχουν αγοραστεί από τα κοράκια, θα κλείνουν, αφού όλη τη περιουσία φυσικά. Αφού βγουν σε καθηστώ και καθάρι, όπου εκεί προνομιακή μεταχείριση σύμφωνα με τον νέο κώδικα πολιτικής οικονομίας έχουν οι πιστωτέ, ούτε οι εργαζόμενοι. Δηλαδή να να χρεοκοπήσει μια επιχείρηση που έχει κόκκινο δάνειο, δεν θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι πρώτα, θα πληρωθούν οι πιστωτέ. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό και πώ κουμπώνει με όλο το υπόλοιπο οι τράπεζες. πλαίσιο. Προλαπάνει οι, οι τράπεζε. Αντιλαμβανόμαστε τι έχει φτιαχτεί, τι έχει φιλοτεχνηθεί. Φυσικά αυτό είναι έμπνευση των πιστωτών γιατί έχει εφαρμοστεί. Σχεδόν απαράλλαχτο και στην Κύπρο αυτό το μοντέλο. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι η κυβέρνηση απλά ε, βάζει τι υπογραφέ, είναι μια μαριονέτα ουσιαστικά των πιστωτών, δεν έχει κάνει καμία διαπραγμάτευση και όποιο το λέει αυτό ψεύδεται ασύστολ και σκοπίμω προπαγανδίζει υπέρ ε, τη κυβέρνηση και δεν μπορεί να επέρεται σε καμία περίπτωση και για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ε, που ξεπουλήθηκαν ουσιαστικά οι για ένα κομμάτι ψωμί και το δημόσιο 40 δι. Έτσι, από προηγούμενε ανακεφαλαιοποιήσει με τη μείωση τη αξία των μετοχών, αλλά και έδωσε και το τραπεζικό σύστημα το οποίο έχει, έχει στρατηγική σημασία. Ναι, αυτό στο το πιο θετικό κομμάτι ας πούμε, του διεθνού κεφαλαίου, εν πάση περιπτώσει, τη Thresh Fund, γιατί αυτά κατά κύριο λόγο τι αγόρασαν. <συμμασία> Συνεπώ, με ότι αυτό είναι Ό,τι αυτό συνεπάγεται. Από εκεί δηλαδή που είχαμε ξεκινήσει με την εθνικοποίηση των τραπεζών και από τη στιγμή που το δημόσιο μέσο το ανακεφαλαιοποιήθηκε και του αίματο του ελληνικού λαού, τη είχε πάρει το την πλειοψηφία του κεφαλαίου. Ε, ξαφνικά μέσα σε ένα βράδυ δόθηκαν δερφαρά στα πιο αδίστακτα κοράκια. Αυτό δείχνει δηλαδή και την στάση τη κυβέρνηση και τη διάθεση. <συγνώ> <συγνώ> τζάμπα, τζαρόσια. <τζάμπα, τζάμπα, συγνώ> <Λέ>, ναι, τζάμπα. <συγνώ> με μηδενική τιμή κίνηση στη διαδικασία, δεν υπήρχε όριο τιμής αυτή τη διαδικασία. Ξεπούληθηκαν ουσιαστικά οι τράπεζες, ε, όντως τζάμπα, δηλαδή με πέντε δι συνολική ε, πήραν πάνω από το 80 85 το... με 85% του κοινοτικού κεφαλαίου. Καλή μπάζα. Όσο έκαναν μεταγραφές στη δηλαδή. Τσέληση, α πούμε, τα τελευταία τρία χρόνια. Περιουσία των τραπεζών. Η Και μην ξεχνάμε ότι αυτή η περιουσία των τραπεζών, α πούμε, είναι η Τραπεζαφιλίωση μέσα που έχει ενσωματώσει την αγροτική τράπεζα, που έχει ένα σωρό αγροτική γη. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή. Έχει πολύ μεγάλο χώρο. Αντιλαμβανόμαστε το, το πώ επεκτείνονται, πλέον είναι όρο καθαρό υπεραιαλισμό και αυτοκριτοκρατία. Δηλαδή δεν μπορεί να χαρακτηρίσει. Απλά η άλλωση δεν γίνεται από τα σύνορα, γίνεται από μέσα. Να. Ναι. ναι. Όταν το κοράκι, το hedge fund, το διεθνέ, α πούμε, mm. ε, έχει, όπω είπα, πρωτογενή τομέα, την αγροτική γη, να την κάνει ό,τι Έχει το δευτερογενή τομέα που θα μπει στα μετοχικά κεφάλαια των τραπεζών με αυτό το σύστημα μέσα. Των επιχειρήσεων. Τον τραπεζών έχει μπει ήδη γιατί είναι τα ίδια συμφέροντα και στο τρίτο τομέα όπω είπαμε, τουλάχιστον στα φιλελεύθερα του τρίτου τομέα, έτσι, <συσχε> αντιλαμβανόμαστε ότι πλέον όλη η οικονομία κυριαρχείται από του γήπτε των αγορών, όπω λέμε. Δηλαδή η πιο ακραία ανοιχτή πούμε, λογική, το πιο ακραίο σενάριο το οποίο θα μπορούσαμε να φανταστούμε, και το οποίο εξελίσσεται ενώ έχουμε κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που διατυπώνει ότι. Ναι, αριστερά. οι αγορέ, α πούμε, φίλε. Τι είναι ένα η κυβέρνηση δεν μπορεί να φέρει στην πουλή τίποτε προσσυζήτηση εάν το πεδρύνουν η θεσμοί. Για συζήτηση, πρέπει ναι, ναι. να ψηφίσει κάτι, ναι. να πάρει μέτρα, όχι ναι. τις μούρθες που λέμε, έτσι. Εδώ... Να ναι, εντάξει, όντως, είδαμε ακόμη και με που μια σημαντική ρύθμιση, το πώς σιγά σιγά αναφέστηκε δρόμο. Ναι. Και, και σύσταση, αφού αφού τώρα πέρα. με τον τρόπο... πρέπει κα... ο καθένα που έχει ενταχθεί σε να είναι συνεπή απέναντι στι τρέχοντε οφειλέ του. Ναι. το οποίο πούμε είναι εξωφρενικό, δηλαδή θα λέω, δεν θα εντασσόταν. Ε, ουσιαστικά, ό, και όσοι μπήκαν, βγαίνουν τώρα. Αλλιώ βγαίνουν κατευθείαν, δηλαδή του στέλνουν αδιάμαστο. Αυτό είναι το ζήτημα. Μαζικά, θέλουν υποχρεωμένου πολίτε. Αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή. Ναι. Θέλουν. Και όπω είχε πει και η Ρόζα ε, και, αν και δεν μ' άρεσε να λέω τσιτάτα, ξέρω εδώ. Ε, αυτοί οι οποίοι δεν έχουν πρόβλημα με τι είναι αυτοί δεν κινούνται. Συνεπώ, ε, είναι πολύ βασικό να προσπαθήσουμε να κινητοποιήσουμε τον κόσμο για να καταλάβουμε τις αλυσίδε. γιατί ο κόσμος πολλέ φορέ μπορεί να νομίζει ότι αυτό είναι φυσικό φαινόμενο, ότι βρέχει ας πούμε έξω, αλλά δεν βρέχει. Κάποιοι ουσιαστικά μα έχουν επιβάλει μια κατάσταση και ε, θα πρέπει να κινηθούμε για να τις πάσουμε τις αλυσίδες μας τη μπάρου σαφάς. Ε, νομίζω ε, το... βασικά το επίδικο, το επίμαχο σημείο ας πούμε, όλης αυτής της ανάλυσης που έγινε είναι να καταδείξουμε στον κόσμο και να του δώσουμε κάποια όπλα θεωρητικά, μια επιχειρηματολογία τέλο πάντων. Πρώτα απ' όλα να μην αισθάνεται ένοχο για την υπερχρέωσή του, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ώστε να βγει έξω να Γιατί αν ο άλλο αισθάνεται συνένοχο, όπω λέμε, δηλαδή ότι εντάξει πήρα το δάνειο, χρεώθηκα κτλ., και δεν αντιληφθεί ότι ναι, όλα αυτά μέρο ενό ευρύτερου σχεδίου αποκειοποίηση τη χώρα που περνάει μέσα από την πλήρη υποδούλωση μα, δηλαδή. Υπό δήλωση τη χώρα μέσα από αυτό περνάει, δεν είναι μόνο το γεωγραφικό α πούμε. Και μέσα σε αυτήν την λίγο περή ενοχοποίηση του κόσμου, η οποία έτσι κι αλλιώ πέρασε τα προηγούμενα χρόνια μέσα από του ιδεολογικού μηχανισμού του συστήματο, μπαίνει και η λογική τη διαπραγμάτευση του δανειολήπτη με την τράπεζα. Δηλαδή, ο δανειολήπτη θα πάει να καταθέσει τα σέβη του ουσιαστικά στην τράπεζα, να κάνει μια δήλωση νομοφροσύνη και να πει συγγνώμη που δεν ένα καλό παιδί όλο αυτό το καιρό κτλ. Τώρα αυτή είναι η κατάσταση θα προσπαθήσει ο και πέρα να είμαι. Κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει καταθέσει πραγματικά τα σέρδη του στην τράπεζα είναι δύσκολο την επόμενη μέρα να πολεμήσει ενάντια στις τράπεζες και ενάντια στους κυστηριασμούς και ενάντια στο ίδιο το σύστημα το οποίο προκαλεί όλα αυτά και το σύστημα όσον αφορά το καπιταλιστικό σύστημα το οποίο γεννάει τα μνημόνια και τις νεοκλημένες πολιτικές και είναι δύσκολο να γίνει αυτή η πάλη, ας πούμε, που έπρεπε να είναι σε καθημερινό επίπεδο. Βέβαια, η τέτοια απλά σε ένα, σε ένα παράλληλο σύμπαν και σε μια σφαίρα ιδεολογική. Ε, συνεπώ. Ε, όλη αυτή η διαδικασία ουσιαστικά δημιουργεί υπάκους πολίτες, αυτό είναι το ζήτημα, υπάκους, υπερχρεωμένου, σκλαβοποιημένους, οι οποίοι ουσιαστικά δεν θα Βγάλουν κύχα, οι οποίοι υποτάζουν την υπογραφή έξω βγάλουν κύχα από εκεί πέρα. Αυτό είναι. Και ο όρος του συνεργάσιμου μου είναι ο Βανιολούππι, αυτό ουσιαστικά η Σαλάγη, Δηλαδή, αυτό είναι η βασική, ο πυρήνας ας πούμε της ε, έμπνευσης ας πούμε ε, αυτού του όρου. Ε, δεν ορίζεται. Ναι, ορίζεται, ορίζεται γενικά ναι, από την τράπεζα. Τη συνεργασία του Μιγάλου Δαρεντιολήπη είναι αυτό που θα παρέχει απρόσκοπτα ουσιαστικά πληροφορίε στην τράπεζα, άμα του ζητηθεί, α πούμε, σε σχέση με την. Ό,τι πληροφορία χρειαστεί, δηλαδή, η Τράπεζα Μιγάλου. Δηλαδή. Όχι, ναι. η υπογράφηση δήλωση. Ναι, η υπογράφηση δήλωση μα φέραν χθε σε μια, είχαμε μια σύσκεψη πάντων ε, στο Πολυτεχνείο, στο Κέντρο, γίνει με την Λαϊκένατο για του μυστηριασμού για να. Προ ενημέρωση και τα λοιπά, ε, και μα έφερε μια δικηγόρο η οποία ασχολούνται με το δίκαιο, αυτό το τραπεζικό. Ναι, τραπεζικό, <laughs> άδικα, το δίκαιο είναι, ενώ όμω είναι το δίκαιο των τραπεζών. Ε, Τέλο πάντων, μα έφερε αυτό που υπογράφουμε τώρα, που ήταν ένα πολυσέλιδο ναι. υπόμνημα. Ε, το οποίο ουσιαστικά έλεγε ότι έλεγε τρει φορέ, ενώ παλιότερα μα είπε ότι αυτό που να το αποσχετίσουμε και να το βάλουμε ψηλά γράμματα κτλ. Ναι, ξέρω ότι μπορεί να χάσω και την πρώτη μου κατοικία. Σε τρία σημεία αναγραφόταν α, με σαφήνεια ότι αν δεν είμαι συνεργάσιμο, με λίγα λόγια, δεν έχω. Γνωρίζω ότι δεν έχω να... την πρώτη μου κατοικία. Αυτό. Και βλέπουμε πώ δεν προστατεύεται κανεί. Όποιο δεν είναι συνεργάσιμο, δεν μπαίνει στο όνομα προστασία. Κι α είναι πανφτωχό, κι α έχει ένα σπίτι, α πούμε, 20 τετραγωνικών, δεν προστατεύεται αν δεν είναι συνεργάσιμο. Και όρο του συνεργάσιμου δεν είναι μία φορά που είσαι συνεργάσιμο και τελείωσε. Πρέπει να σε διαρκώ συνεργάσιμο. Όσο διαρκεί αυτή η διαδικασία να ε, τελειώσει. Δεν τελειώσει. Ναι. Μια ζωή ε, διαρκεί πόσο θα τελειώσει. Ναι, overtire... τα σχετικά, μια ζωή θα πρέπει να παρέχεις την τράπεζα πληροφορίε σχετικά με την περιουσιακή σου κατάσταση. Με το, το αν θα τα... βρει δουλειά, να... με το τι ποινικό μητρό έχει, με το αν αγόρασε ένα αυτοκίνητο πότε, με το τι έχει κάνει πριν από δύο χρόνια, α πούμε. Με τα πάντα. Να του Να σου καλεί εσένα να είσαι κάποιον αντίκτυπο, τον οποίο θα ορίσει, θα ξέρω εγώ τον αδερφό σου τη μάνα, θα πέφτει τη μάνα σου αν σε βρει και στη δουλειά, αν έχει το. Θα λέει, λα κυρακούλα, εγώ είμαι τραπεζίτη, αυτό και αυτό εμπασπιπτώ. Τι έκανε τότε το παιδί σου, δηλαδή να δημιουργείται και μια τέτοια κοινωνική κατάσταση, με την υπογραφή σου. Δεν θα είναι σαν τι ενοχλητικέ πρακτικέ που ξέρω, σου λέει, κλείσει σου ηχογραφή, του στέλνει το διάλογο και τηλέφωνο. Λέμε ναι, με την υπογραφή σου. Ολο αυτό, αυτό το πακέτο. Αυτό είναι, είναι το ζήτημα. Εντάξει, Θεωρώ ότι είναι δηλαδή κάτι πολύ παραπάνω από μόνο του, την αλλαγή του real estate και τα λοιπά που όλα αυτά είναι. Πει, είναι ιδεολογικό μηχανισμό πλέον. Καναντά, ιδεολογικό μηχανισμό αλλάζει η λογική ε, που θα βλέπουν τη ζωή του οι πτωχοί συμπολίτε μα ή αυτοί που έχουν ε, φτάσει σε μια δύσκολη κατάσταση εν πάση περιπτώσει. Όσοι έρχονται σε μια δύσκολη κατάσταση θα βλέπουν πρέπει να βλέπουν διαφορετικά τον κόσμο, ας πούμε. Α? Με διαφορετικές κοινωνικές συμμαχίες, συμμαχίες ποιοι θα είναι δίπλα τους, πώς θα αντιδράσουν και το καθεξής. Σωστά. Ε, εντάξει, α, α, ας ξαναπούμε. Θα ήθελα να κάνουμε μια πρόσκληση πούμε, στον κόσμο, όπως κάνεις εσύ πριν. Ό, για, όσους, α, όσους τώρα, ναι, δραβή, για όσους συντονίστηκαν τώρα, για όσους συντονίστηκαν τώρα. Θα ήθελα να... Ξαναπροσκαλέσω τον κόσμο, να... και α μην είναι εμπίπτη α πούμε, και α μην είναι αυτή τη στιγμή υπερχρεωμένο και, και κοκκινοδανειούχο, κοινο... <laughs> ε, να του καλέσω να συσπηρωθούν, να στρατευτούν στον αγώνα που δίνεται αυτή τη στιγμή. Το πεδίο τη μάχη είναι τα ειρηνοδικεία αυτή την περίοδο. Οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί καθυστερούν ακόμη, δεν έχει ουσιαστικά οριοθετηθεί το πλαίσιο το, ε, που έχει να κάνει με του ε, ηλεκτρονικού πληστηριασμού μέχρι τον Ιούνιο και βλέπουμε, έτσι. Ε, αυτή τη στιγμή το περίο τους μάχησε στα ε, όλοι είμαστε εν δυνάμει και το επόμενο διάστημα να δούμε πώς θα εκτιναχθεί πραγματικά το, το ποσοστό των <σίεσαι> κόκκινων μράνιων, ήδη είναι 110 δις, είναι <σίεσαι> <σίεσαι> <σίεσαι> και η Άλλο να έτσι, για άκυος... Καλά τα λες. Άλλο κάποιος α πούμε να χρωστάει ένα μεγάλο ποσό σε μια τράπεζα, γιατί πήρε ένα σπίτι για τίποτε. και άλλο είναι κάποιος που θα χρωστάει ποτέ σε κανένα, έφνης, άνεργο, νοτεχνία, δεν ξέρω εγώ τι να πει, να του τραγίσει η εφορία και για 1500 ευρώ να του πάρει το σπίτι, α πούμε. Πωστά. Πολύ σωστά. Η υπερχρέωση έχει πολλού άξονε, δεν είναι μόνο τα Πολύ σωστά Και οι ίδιοι σπαγγερθούν και εκεί, δεν είναι μόνο οι τράπεζε. είναι τα κοκίνα, πόσο πόσο είναι όπω είναι το ποσοστό εντοπίζουν όλο το έφυγαν. 110 δι και... είναι τα κόκκινα δάνεια και επιαμαρικά και συνεργασία κλπ. Και ταλπάκια, αλλά 10 δε περίπου, τουλάχιστον επίσημα στοιχεία <σομίως> είναι <σομίως> τα χρέη προία δεκο. Κάνω γίνεται. 2 καρδια. Ο άνθρωπο που έχει το μαγαζί του ας πούμε, και πληρώνει χρωστά ή στον ΑΕΠ, αυτό που έχει το μαγαζί του και χρωστάει πάλι στον Ναέ, που θα το πλήσει το σπίτι κτλ. Είναι κι αυτά. Τα δηλαδή, γλιτώ, με τίποτα συστή. Τη στρά... Με τι τράπεζε, mm -hmm. μπορούσε να προσφύγει και στα δικαστήρια. Με την απορία δεν μπορεί. Να το πούμε κι αυτό. Να, πολύ σωστά. Και, σωστά. και ένα κράτο το οποίο ε, πραγματικά θα, θα λεγόταν κοινωνικό με κάποιον τρόπο, θα, ε, έπρεπε να έχει καμία σχέση με την υφαρπαγή τη περιουσία των συμπολιτών μα, οι οποίοι αδυνατούν ουσιαστικά να αποπληρώσουν τα χρέη του απέναντι στο δημόσιο. Ε, πόσο μάλλον δε όταν. Ενώ υπήρχε μια ρύθμιση των 100 δόσεων, πλέον του πετά έξω. Και πόσο μάλλον όταν αφήνει όλα αυτά τα για του ε, ολιγάρχε, με του οποίου πλέον έχει κάνει τάτσι μίτσι πρότζεκτ και έχει καταλάβει όλοι οι φίλοι, όπω ε, συναγελάζονται φλαμπουράκι με μελισσαμίδε, με Γιάννα Αγγελοπούλου δασκαλάκι κ.ο.κ. και, ε, ε, και του αφήνει στα πυρόγια του, του θεωρεί ε, ουσιαστικά αυτού συμμάχου για την ανάκαμψη τη εθνική οικονομία. Ουσιαστικά θεωρείς ε, ε, παρείες και ε, τέλο πάντων βάρος, ας το πούμε, ξέρει, αν μπορώ καμιά μια ε, άλλη λέξη τους συμπολίτε μας οι οποίοι έχουν φτωχοποιηθεί βιαίως μέσα σε αυτά τα χρόνια τα λιμονή. Έτσι. Άλλη, ε, ε, λοιπόν, το άλλο που θα ήθελα να πω είναι για την απόσταση του παράλληλου προγράμματος της κυβέρνησης. Το φ... φάνηκε. Κάλλη φάση. <laughs> <laughs> λοιπόν, Μα... πή, Πήγα παράδει... ένα παράλληλο πρόγραμμα στο. Δε... Δε στο παρτέτο, το πήγαν και το γυρίζανε και του είπανε αύριο, αύριο με τον κύριο μόνας και του είπανε εσύ σου τη βεμόνα. Τους έξω με ακουσίες και όλες τις συνέπειε. Δεν ήταν κοστολογημένο το παράδειγμα πρόγραμμα, δεν ήταν... το παράδειγμα πρόγραμμα της Θεσσαλονίκη. Δεν ήταν καλογραμμένο, δεν ήταν μεταφρασμένο. Έλλωση πάντω, ήταν με κολυμμογράμματα του Τσεκιαλόκου. Δεν μόνο πιστεύετε κάτι τέτοιο. Και το παράλληλο το πρόγραμμα. Μπορεί και να μην έχει γενικά τέτοια. Και μπορεί και να μην είχε. Μπορεί να είναι σαν πέρα του Λόχνερ στο παράλληλο πρόγραμμα. Ε, ε, η μόνη μου βεβαιότητα είναι ότι το παράλληλο πρόγραμμα ήταν στην πραγματικότητα κάτι σαν το παράλληλο σύμπαν. Το οποίο πούμε, όλοι έχουμε ακούσει, ε, αλλά κανένα δεν έχει καταλάβει ακριβώ πώ. Χτυσο... Αν παίρνει τίποτα από αριστοσιωγόνα χάπια, α πούμε, μπορεί να το έχει δει. Κοιοντάξει, αμφισβητή την πυριακή τη αστροφυσική συστηματή. τον πυριακό του καπιταλιστικού συστήματο. Τι να πούμε γι' αυτό, η γελιότητα έχει κάποια όρια. δηλαδή σε αυτές τις εκλογές βγήκαμε με μότο το, τα ισοδρύμα. Έτσι, και, το βάλει, και εντάξει μπορεί να σας τα παίρνουμε απ' την μία αλλά απ' την άλλη θα δίνουμε κάποια ψύχου. Απ' τη μία τσέπη θα σας τα παίρνουμε και την άλλη θα σας τα δίνουμε. Ε. Αλλά... Βλέπουμε ότι υπάρχει μόνο μία τσέπη όμως, ναι. η οποία τα δίνει, τα δίνει και η οποία... μια, ένα πα... βαρέλι χωρί πάντω που τα παίρνει. Ναι. Και εντάξει, κακή φάση. Σε καλά είμαστε. Εντάξει. Να πούμε ότι δεν το περιμέναμε. Εντάξει, τώρα Βάζει, ο κατήφορο δεν έχει μοίρε που να μπορούν να, να, να χαρακτηρίσουν. <σχελίως> <σχελίως> <σχελίως> δηλαδή δεν, δεν, δεν έχει κάνει αλλα... αλλα... δεν έχει. δεν έχει, αγόρι. Για τον κατήφορο. Εντάξει, τι να πούμε από εκεί πέρα. έχει πλήρω ενσωματωθεί στο σύστημα. δεν έχει Τώρα είχε και ο Τσίπρα μία ώρα συνάντηση με την Μέρκελ σήμερα. Προφανώ θα του δώσει τα έμσημα. Τα έμσημα. Στο λέει τα ακόμα, να σύνταξη ω οικονομικό δολοφόνο. Από εκεί και πέρα βλέπουμε έναν κόσμο ο οποίο είναι σαν αμηχανία. Ε, να, να πω κάτι άλλο σουρεαλιστικό ε, ε, ε, το οποίο σημαίνει αυτή τη Σημαίνει τώρα, ξέρω εγώ. <laughs> σημαίνει γύρω μα. Οι ΣΥΡΙΖΑ κάνουν σε τοπικέ οργανώσει εκδηλώσει για του υστιριασμού του πώ να κάνει. Καθενεί, κάνω και αυτοί. Ένα άντο, το κάνει το πλούσιο γύρι, που έξω γύρω ότι γενικά θα κερδίσουν γιατί ο άλλο χωστάει 10, γιατί τώρα αυτοίμαι. Στα 10 το φάνηκε το παίρνει 2, το παίρνει 4 από τον Ναίλια και άρα κερδίζει 6 και ο Ναϊλούσε και το fund win-win, win-win φάση. Αυτό λέει. Δεν ξέρω τι Η είναι τα είναι αυτά που βγαίνουν στο ίντερνετ Λέει θα στο πάρουμε το σπίτι, θα ένα και να Αυτό το ισοδύναμο μέτρο. Ισοδύναμα στήριξη. Μπορεί να και ένα τριψήφιο, α πούμε. Ναι, ναι, η Αβλωνή και η Σπαραίμα δεν με καταλάβω. Όντως, γιατί έχει και διάφορε ευαίσθητες γυναίκε, όπως είναι η κυρία Φωτίου. Η Φωτίου, ναι. Ο οποίοι έχει δώσει ας πούμε για το πώς θα περάσουμε αυτές τις δύσκολες... Σπάς. Νομίζω ότι θα αρχίσει να κάνει με τη Βέφα Αλεξιάδου Φωτί για τη για γυαρλάκια και υλικά του κουπαλιού. Τώρα το θέμα είναι γελίο ας πούμε αυτό, εντάξει. Δηλαδή μας κοβεδεύουνε αυτό, δεν έξηγ ο ο Τζίφρα μα την έφερε. Ναι. ναι. Δεν το περιμέναμε. <laughs> Τέλο πάντων, εντάξει. Από εκεί και πέρα ο δρόμο του αγώνου το έχουμε ξαναπεί και τα Μαλί Κόβερντ είναι παλιό. Εντάξει, Τα στραφώπεδα έχουν χωριστεί πλέον τελείω, νομίζω. Βλέπω εδώ και τον Παπαχριστόπουλο, τον συναγωνιστή. Εδώ δεν είναι ηρέστα στο κοινοβούλιο. Με μαλλί Κωμωτήριο. Ναι. <συντήριξη> ο οποίο είχε σκάσει και αυτό στο εγχείρημα. Όπω δηλαδή σκάσει ο ε, άμα μα πειράζει το, το, πίσω πίσω. το έχουμε, έχουμε τέτοια μεγάλα. Και μετά χτύπησε νόμο Μωρήτη που ποινικοποιούσε τη δράση του Βεβαιώ. Γιατί Μωρήτη είναι μια που κατέβαινε με το Λάος όταν το Λάος ήταν ένα μνημονιακό Και έκανε λίγο. Αλλά πέτυχε και το Στάδιο. Τι εκεί με το επιτελείο που ξέρω Και εδώ ο Μετά Εντάξει, ναι, όντως και ο, αγαστό. ο Αγαστόπιλος όπω όπως καταλάβανε το βορήσετε λίγο και πιο έχει γίνημα, λίγο πιο intellectual ο Αγαστόπιλος έτσι είναι πόνος στο πληστηριάθμος έτσι, έβγαζε <ετάξει> <ετάξει> πύρινους λόγους και <σχυρίζει> τώρα με πόνο ψυχή τους το κάνει νομίζω, όπως, όπως και ο Σπύρτζης <ετάξει> ναι. ναι, ναι, Είναι την ίδια ψυχιατρική πτέρυγα <ετάξει> Και εκεί άλλο θέμα μεγάλο Ναι, εντάξει και ο Σπύρτζης Ήταν ο Σπύρτζης ξέρετε την ιστορία του ήταν ε, στην αριστερή φράξη του Πασό Ήταν ε, πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητερή, με την παρατρεχαμένος <χιχι> η γυναίκα του σύντρος του Βίτσα, η Πέττη Πέρκα, Να, ξέρετε αυτά έτσι. Οπότε μετά έτσι έγινε το Κολυμία κτλ. Και, και ήρθε που ήταν έτσι για τους Ζουσπάστης Πασότζης με το βελουχιό του στο γραφείο του κτλ. Ή πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, ως θυτευτό, ω υπουργό παραδείγματο, και στι δεύτερε εκλογέ, σου <συσίλιστα> πήρε τη λίστα. Είναι γενικευμένοι βουλευτέ. Άρα νομούχε πλήρω το εκλογικό σώμα. Ναι, εντάξει, πολύ μπροστά. Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καθαρίσει όποια φωνή είναι απέναντι στην μνημονιακή υποτέλεια. Α πούμε. Ακόμη και φωνέ που ήταν σχετικά. Δεν τη τη τηλεαπικευμένε, α πούμε, ή μετριοπαθεί. Παρ' αυτά, είδαμε, α πούμε. Οι Σακελαρίδες, Καμία ή, ναι, ναι, ναι, ή ο ναι, Κορονάκης Αυτούς δεν τους λες ανθρώπους που ήταν ξέρω, εγώ φανατικοί πολέμοι ή μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ αποτελούσαν Όχι Ήσατε ήταν η πλατφόρμα ναι, που έκανε ναι, ναι. κόντρα Αυτοί αποτελούσαν, ήταν στο στενό περιβάλλον στους Για χίψη λόγου ο καθένας από αυτούς, μπορεί και η συνείδησή του ας να μην το άντεξε σε ένα βάθμο Εντάξει αυτό θέλουμε να ελπίζουμε Αυτό ελπίζ ο Αβρίλη, κάπου ο έξω είναι. Κάτι... Να, ναι. κάπου στο. τους που πιέζω να του φοβάμαι και λίγο. Φοβάμαι μήπω είναι ας πούμε, η εφετρία του συστήματος. Εντάξει, γι' αυτό και να φτιάξουν κάτι πέσουν, άλλο, λε. Να αυτοί να, τα πέσουν, να φύνα, φύνα, φύνα, φύνα, φύνα, Γι' αυτό πήγε, σήμε, και εμεί είπαμε, Ελπίζουμε ότι ήταν συνήθι. Ναι. Όλα, όλα, όλα πέζουν. ήταν να δικαιωθεί του μετά από πόσα χρόνια και Να το βλέπουμε εδώ, ο Γερμανός πρέσβης μου ζήτησε να στηρίξω την κυβέρνηση εντάξει Μιλά... όποιος και να να πιστέψει ότι ο Λεβέντη είναι ε, αχειραγώγητος πολιτικός ξέρω εγώ, ή, ότι λέει ότι του κατέμισε το κεφάλι βλέπουμε τον mm -hmm. ρόλο του δεν είναι αχειραγώγητος είναι αχειραανθρώπητος <laughs> <laughs> ναι, <πραγματικά. laughs> ναι, ναι, ε, οι προτάσει του είναι πιο δεξιέ και από την Νέα Δημοκρατία. βασικά όλη με διεκδική από μόνο δηλαδή τη μάχη χωρί. Δεν ξέρω τι το έχουν ζητήσει κιόλα. Να γίνει ο μερικελουστή τη Ελλάδα αυτό. Να αποτελεί την βούρα φωνή, α πούμε. Εντάξει, επιμένει για την οικουμενική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Στουρνάρη τον Πρωβόπουλο. Εντάξει, όλα τα καλά παιδιά δηλαδή. Και αυτό φαντάζομαι κάπου σε κάποιο υπουργείο πούμε. Εντάξει, τι να πούμε από εκεί πέρα. Είδαμε και τον καμένο τη προάλλε τον Ενικό, επίση. Να πούμε γι' αυτό. Εντάξει, δικαιολόγησε πλήρω ε, όλε τι κυβερνητικέ πολιτικέ που ασκούνται. Ε, εντάξει, είπε και για το ε, μη διαχωρισμό εκκλησία κράτου. Έβγαλε και ε, τι κραβιές στο Ενίπερ των ενόπλων δυνάμεων. Και κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε επίπεδο. Ο ίδιο είπε ότι όχι. Εγώ συμφωνώ με το σύμφωνο ε, ε, συμβίωση κτλ. Αλλά είδαμε τι έγινε μετά. Τα στελέχη του πόσο αρχίσαν ένα-ένα να ε, επιδίδονται σε ρατσιστικά παράλληλοι Εντάξει, αυτό είναι. Εντάξει, έχουμε μια εκτροματική κατάσταση μπροστά μου, αυτό πρέπει να αρχίσουμε να κινο... κινηθωθεί. Πρέπει να καταριστεί το κόμπρος του Αυγία. Να. Το Αυγίου, ο Αυγίου ήταν Αυγία, το Google. Του Αυγίου νομίζω κάτω. Να ναι, είδες τώρα, μου κόλλησε. Λοιπόν, τι άλλο, έχουμε να πούμε... Ιδρά... Τον Κουρουμπλής το έψιβε. Τον Κουρουμπλή, α εντάξει. Είχα μια παρουσία στον αξιότιμο κύριο Βαγγελάτο. Μεγάλη χάρη του. Μεγάλη χάρη εντάξει, ήταν και ο Κουρουμπλής εκεί πέρα, ο οποίος περαμήθηκε τον πονητικόν, είπε ότι το κίνημα δεν πληρώνω, έχει στείλει το μήνυμά του. Ε, τώρα σιγά σιγά θα πρέπει να σταματήσει το μάλλον είμαστε αγκάκι. Η πεντάκι εντάξει, καταλάβαμε, καταλάβαμε τι θέλετε να πείτε. Δεν αστεροποιείστε να ναι, να άλλο. Εντάξει, φτάνει. <στά> ε, ουσιαστικά στέλνοντα ένα μήνυμα ότι και για τον Έμφυα, αλλά μάλιστα ρητά το δήλωσε. Πρέπει να πληρώνει. Αυτό Ένα. Για τον <στά> Λέξ, Τώρα τον δεν είχαμε και πάρα πολλέ απαιτήσει έτσι, και αλλιώς, έτσι. το αυτό Βροντερά, ναι. που δεν κρυπτώνει από τον ήλιο. Κάποια στιγμή όλα θα βγουν στη χώρα. Εντάξει, και βλέπαμε αυτό που εγώ πραγματικά συγκράτησα από την παρουσία μου σε αυτήν την εκπομπή, είναι το γλύψιμο. Το πραγματικά το γλύψιμο από πάνω μέχρι κάτω, α πούμε, όλοι του εκτελείου του δημοσιογραφικού προ οτιδήποτε κυβερνητικό. Μου έκανε εντύπωση από αυτό, δηλαδή το πώ αποκάλυπτα γινόταν. Και από ό,τι συνεχίζει αυτή η εκπομπή να παίζει τον ίδιο ρόλο και στι επόμενε. Το τεμπές που κάνει. Μα κάποιος yeah. και λέει ότι υπάρχει και ένα στικάκι, είναι yeah. δημοσιογράφος. Τώρα, όμως yeah. που ερευνούν αυτή την HBS, πώς ήθετε, την, την HSBC yeah. τη UBS. UBS. UBS. UBS. Uh, λέει, ας πούμε ότι έχουν κάτι τεράστιες λογαρίες, εκεί πέρα είναι ένας δημοσιογράφος. Yeah. Ναι. τι, δεν μας κάνει. Yeah. Yeah. Και όπως γνωρίζουμε τα μεγαλύτερα ποσά από αυτά είναι και μαύρα yeah. χρήματα, δηλαδή είναι από κτλ. Λοιπόν, ε, εντάξει αυτά βασικά, ε, έχουμε και δράσει και την επόμενη τετάρτη, έτσι, ε, πριν τα Χριστούγεννα, mm -hmm. έτσι, για να κλείσουμε τη σεζόν, την αγωνιστική σεζόν, ε, με Έχ επιτυχία. Έχουμε και παρχίες. Έχουμε και παρχίες. επισκεπτόμαστε και εμείς σε διάφορες πόλεις υπαρχίες, είναι... να σε τις επόμενες... Αύριο θα είμαι στην Ιρταία, ε, για να... Ενημερώσουμε και τον κόσμο και να το συσπηρώσουμε σε σχέση με την το... ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, τα κόκκινα βάρη για του πληστηριασμού, να συντονίσουμε τον αγώνα όσο γίνεται. Και την τρίτη στην Ερέτρια και γενικά υπάρχει μεγάλη θέληση ο κόσμο στι επαρχίε να ενημερωθεί και θέλει να αγωνιστεί. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι έχει αλλάξει λίγο το κλίμα, ε, τουλάχιστον σε αυτό το μέτωπο των πληστηριασμών. Και με τι δράσει που έγιναν και στη Θεσσαλονίκη, και στην Καρδίτσα και στην Κρήτη ε, προχθέ, ε, έχουμε ελπίδο φορά μηνύματα. Ότι κάτι μπορεί να αρχίσει να κινείται. Και το θέμα των πληστηριασμών μπορεί να αποτελέσει αφετηρία και θαρτήριο αγώνα και για γενικότερε ανατροπέ, α πούμε. Και έναν αγώνα τον οποίο τον έχει τόσο ανάγκη ο κόσμο, γιατί ήταν συνένοχο εκτό από την υπερχρέωση που έκανε πριν, αισθάνεται συνένοχο για το πολιτικό σύστημα που έχουμε αυτή τη στιγμή και εξουσιάζει. Γιατί το ψήψε πρόσφατα, με μνημονιακό πρόγραμμα. Είναι η πρώτη φορά που βγήκε η κυβέρνηση τόσο ρητά, α πούμε, με ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, ήξερα ο κόσμο έτσι ψήφισε, και συνένοχο. Θα πρέπει να σπάσει αυτή η συνενοχή, ε, ας μάθουμε από τα λάθη μας κάποια στιγμή και ας δούμε να αγωνιστούμε. Και ας ξέρει και ο κόσμος ότι τα αποτελέσματα των επιλογών δεν σημαίνει ότι είναι αυτά που βλέπουμε. Καλά, πέραν τούτου έτσι. μην ξεχνάμε ότι και με την αποχή που υπήρξε ουσιαστικά ένα 19 με 20% ψήφισε στην κυβέρνηση έτσι, δεν έχει καμιά νομοεπιλητική εντολή ας μησχύρει. Λοιπόν, ο κινημα το site, μπορείτε να μα στέλνετε τα μέλη σα στο κίνημα-δενπληρώνω.net.gmail.com ε, Καθατζόμουν και τα, βέβαια, τα γραφεία μα. ευχαριστούμε πάρα πολύ εδώ την αγαπητή παρέα των συναγωνιστών. Ε. Στο facebook δεν πληρώνω η ομάδα ναι. και το προφίλ σου είναι Ιωνίδας Παπαγόφιλος. Ευχαριστώ πολύ. <laughs> ε. Έχει γίνει viral, viral. Ναι. Ε. Αυτά, επικοινωνήστε μαζί μα. ήδη έχουμε αρκετέ συγκρούσει. Ναι, που επικοινωνούν για διάφορα ζητήματα για αυτέ mm -hmm. τι επικαιρότητε. Λοιπόν, σα ε, χαιρετούμε και αναμεταραδεύουμε για την επόμενη Παρασκευή. Η επόμενη Παρασκευή τι είναι. Δεν ξέρω, την επόμενη Παρασκευή θα γίνει εκπομπή. Ναι, μας. θα μα ενημερώσουν. Γεια σα. Αγαπητοί συνάδελφοι, la καλή la ειδική altura, donde el sol